Κεφάλαιο Καπάλφα, σελίδα 471, στοίχη 1 ως 23. Εμφάνιση τη Επτά Μαθητά στην Τιβεριάδα. Αποκατάσταση του Πέτρου ει το Αποστολικό Αξίωμα. 1. Μετά τα αυτά, εφανέρωσε τον εαυτό του Πάλινο Ιησού ει του μαθητά του ει τη λίμνη τη Τιβεριάδο. Τον εφανέρωσε δέκατα των εξή τρόπων. 2. Ήσαν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς που ελέγεται ο Δίδυμος και ο Αθαναήλ που κατίγεται από την κανά τη Γαλιλαίας και οι του Σεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τρία. Λέγει σε αυτούς ο Σίμων Πέτρος «Πηγαίνω να ψαρέψω», λέγουν εις αυτόν εκείνοι «Ερχόμεθα κι εμείς μαζί σου». Εβγήκαν λοιπόν από το κατάλημά των προς την θάλασσαν και εμβήκαν αμέσω εις το πλοίο και ήρχισαν να ψαρεύ και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. 4. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, εστάθει ο Ιησούς στην ακρογελιά. Οι μαθηταί όμως δεν αντελήφθησαν ότι αυτός που εστέκεται εκεί είτο ο Ιησούς. 5. Σαν να είτο λοιπόν ξένος και άγνωστος διαβάτης, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. Παιδιά, Μήπω έχετε κανένα ψάρι για προσφάγη. Απεκρίθησαν εις αυτόν. Όχι. Έξι. Εκείνος δε τότε είπε προς αυτούς «Ρίψατε το δίκτυο εις στα δεξιά του πλοίου και θα έβρετε». Έριψαν λοιπόν σύμφωνα με την σύσταση αυτήν και δεν οι μπόρεσαν να τραβήξουν πάνω το δίκτυο από το πλήθος των ψαριών που είχε πιάσει. 7. Κατόπιν λοιπόν από την πρωτοφανή αυτήν επιτυχίαν λέγει ο μαθητής εκείνος τον οποίον γάπα ο Ιησούς εις Πέτρον «Αυτός που τον εννομήσαμε ξένων είναι ο Κύριος». Ο Σίμον Πέτρο λοιπόν όταν ήκουσαν ότι εκεί ήταν ο κύριο, εφόρεσε βιαστικά και ζώστη των εργατικών σάκων του διότι μέχρι τη στιγμή εκείνη ήταν σχεδόν γυμνός Και ο αρνητικός καθος ήτο ερήφθη στην θάλασσα για να συναντήσει το συντομότερο των διδάσκαλων. 8. Οι άλλοι μαθητέ όμω ήλθαν προς τον Ιησού με το Πλοιάριον διότι δεν ήσαν μακράν από την ξηράν, αλλά πήχον περίπου 200 πύχη. Και ήλθαν σύροντε το γεμάτων από τα συλληφθέντα ψάρια δίχτυον. 9. Ευθύ λοιπόν, όσα πεβιβάστησαν στην ξηράν, κάθι και κατάκοποι και πεινασμένοι, βλέπουν έτοιμον κατα γη σωρών από κάρβουνα αναμένα, και πάνω σε αυτόν ένα ψάρι και χωριστά ει μικράν απόσταση έναν άρτον. Ήβραν δηλαδή φωτιά για να θερμανθούν και ξηρανθούν τα ενδύματά του και φαγητών για το πρωινόν του. 10. Και για να συμπληρωθεί το πρωινό αυτό και από το προϊόν του κόπου, λέγει σε αυτού ο Ιησούς... φέρετε και από τα ψάρια που επιάσατε τώρα. 11. Επειδή δεν το δίκτυο νίτο ακόμη μέσα στην λίμνη, και ένα του βάρου του νίτο δύσκολο να τραβηχθεί, ανέβη ο Σίμων Πέτρο ο εμπειρότερο από του άλλου ει το και τράβηξε το δίκτυο στην ξηράν γεμάτο από ψάρια μεγάλα, 153. Και έτσι δε πολλά τα ψάρια. Δεν εσχίστη το δίκτυον. 12. Λέγεις αυτούς ο Ιησούς. Έλθετε τώρα να πάρετε το πρωινό σας. Εν το μεταξύ δε, κανείς από τους μαθητάς δεν ετόλμα να τον εξετάσει και να τον ερωτήσει ποιος είσαι εσύ, διότι ήξευραν ότι είναι ο Κύριος και συνεπώς αισθάνονται απέναντί του φόβων και βαθύν σεβασμών. 13. Αφού λοιπόν κατόπιν της προσκλήσεως του Ιησού ήλθαν οι μαθητέ να φάγουν, Έρχεται ο Ισού και πέρα στα σκύρα σου τον άρθρο και μοίρασε τούτον σε αυτού, ο μείω δέκα το ψάριον. Δεκατέσσερα. Αυτή το η τρίτη φορά έω τότε που εμφανερώθηκε ο Ισού οι συναθρισμένου στου μαθητά του αφότου ανεστίθει κνεχρόν. Δεκαπέντε. Όταν λοιπόν επήραν το πρωινό του, είπε ο Ισούσιο τον Σίμωνα πέτρων. Σίμον, η έτου Ιωνά. Με αγαπά περισσότερο από αυτού του άλλου μαθητά σου. «Όπως μου έλεγες καυκόμενος κατά τη νύχτα της ηλίψεός μου» Ο Πέτρος τώρα, διδαγμένος από το πάθημά του, εκφράζεται με γλώσσαν ταπεινοφροσύνης και λέγει σε αυτόν «Ναι, Κύριε, συγγνωρίζεις ότι σε αγαπώ» λέγει σε αυτόν ο Ιησούς «Βώσκε τα λογικά αρνία της πνευματικής μου ο πετρος τωρα διδαγμενος απο το παθημα του εκφραζεται με τα ταπεινοφροσυνης και λεγει αυτό: αυτον ναι κυριε συγνωρίζει οτι σε αγαπω λεγει αυτον ο ιησους βωσκε τα λογικα αρνια της πνευματικης μου πιμνης και φροντιζε να τρέφονται και να οικοδομούνται ταύτα με τη διδασκαλία της αληθείας και με κάθε μέσον πνευματικής πεθαγωγίας» 16. Λέγεις Αυτόν ο Ιησούς πάλιν δια δευτέραν φοράν. Σίμων, η έτου Ιωνά, με αγαπάς. Λέγεις Αυτόν. Ναι Κύριε, συγνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγεις Αυτόν ο Ιησούς. Πήμενε τα λογικά προβατά μου, επιστατών και αγρυπνών δια την ασφάλεια και σωτηρίαν των. 17. Λέγεις Αυτόν ο Ιησούς δια τρίτην φοράν. Σίμων, Ιέ του Ιωνά, με αγαπάς. Επειδή δεν φαίνεται δια τη νέα αυτή ότι ο διδάσκαλος αμφέβαλε ακόμη δια την αγάπη του Πέτρου, ελιπήθη ο Πέτρο, διότι είπε σε αυτόν ο Κύριος για τρίτη φορά: Με αγαπάς» και επειδή η τριπλή άρνηση τον είχε διδάξει να μην έχει πλέον εμπιστοσύνη στον εαυτόν του, είπε σε αυτόν: Κύριε, σύ τα γνωρίζει όλα, σύ ότι σε αγαπώ, λέγει σε αυτόν ο Ιησούς τα πρόβατά μου και αφού με την τριπλήν αυτήν βεβαίωσήν του ο Πέτρος επανόρθωσε το αμάρτημα της τριπλής αρνήσεώστου του και αποκατεστάθη το αποστολικό αξίωμα, ο Κύριος πληροφορών αυτών ότι δεν θα το ειδνεί το πλέον, του προσθέτει. 18. Αληθώς, αληθώς σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες μόνος στον εαυτό σου και βάδιζε όπου ήθελες. Όταν δεν θα γυράσει, θα εξαπλώσει τα σχήρα σου, κι άλλο θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκείνο ει μέρο όπου δεν θέλει. Δηλαδή, θα σου οδηγήσει στο μαρτύριον, το οποίο αν και με την προαίρεσή σου θα το ασπάζεσαι, λόγω όμω τη φυσική αποστροφή των ανθρώπων προ τον θάνατο, φυσικά και εσύ θα το αποστέργει. 19 Ο κύριο λοιπόν είπε τούτο σημαίνον με ποιον είδο θανάτου θα δοξάσει ο πέτρο των Θεών και αφού είπε τούτο λέγει σε αυτόν ακολούθημε. 20 Ενώ δε βάδιζαν, έστρεψεν οπίσω ο Πέτρος Κι είδε τον μαθητήν που γάπα ο Ιησούς να ακολουθεί και αυτός Ο μαθητής αυτός έπεσε και κατά το δίπρον επί τους στήθους του Ιησού και είπε Κύριε ποιος είναι αυτός που πρόκειται να σε παραδώσει 21 Αυτό τον μαθητήν όταν τον είδε ο Πέτρος λέγει τον Ιησούν Κύριε «Αυτός δε τι θα γίνει και τι του επιφυλάσσετε». 22. Τότε ο Ιησούς στον Πέτρον. «Υπόθεσε ότι θέλω αυτός να μείνει στην ζωή αυτήν, μέχρι ότου έλθω κατά την Δευτέρα μου παρουσίαν. Τι σε ενδιαφέρει αυτό και τι έχεις να κερδίσεις εσύ αν μάθεις τι θα απογίνει αυτός. Συ και φρόντιζε την ειδική σου σωτηρίαν». 23. Εκ λοιπόν των λόγων τούτων του Ιησού διεδόθη μεταξύ των άλλων αδελφών χριστιανών η φήμη αυτή ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει και δεν είπεν ο Ιησούς ή τον Πέτρον ότι ο μαθητής αυτός δεν θα αποθάνει αλλά είπεν υποθετικός εάν αυτός θέλω να μένει μέχρι σώτου έλθω τι νοιάζεσαι εσύ 24 ο μαθητής δε εκείνο είναι αυτός που εξακολουθεί και τώρα να δίδει μαρτυρίαν δι' αυτά που ιστορούνται στο το τούτο και ο οποίο κατέγραψε αυτά και γνωρίζομαι ότι η μαρτυρία του είναι αληθής. 25. Υπάρχουν δε και πολλά άλλα όσα έκαμεν ο Ιησούς τα οποία εάν γράφονται λεπτομερώς ένα-ένα νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος με όλα τις βιβλιοθήκες του δεν θα χωρέσει τα βιβλία που θα γράφονται. Αληθώς. Τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου του τετάρτου βιβλίου της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Νίτρα, Μπέλα εκδόσεις «Αδελφό τη Θεολόγων, ο Σωτήρ». Η συνέχεια της Καινής Διαθήκης στο πέμπτο βιβλίο αυτής. Η ηχογράφηση του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου έγινε τον Ιανουάριο του 1995.